Στοίχη 53 56, πολλές ομαδικές θεραπείες. 53. Και αφού επέρασαν διαμέσου της λίμνης, ήλθαν στην χώρα γενισταρέτη και εγκυροβόλησαν εκεί. 54. Και όταν αυτοί ευγήκαν από το πλοίο, αμέσως οι κάτοικοι της χώρας εκείνη τον ανεγνώρισαν. 55. Και έτρεξαν γύρω εις εκείνη την περιφέρεια, διαδίδοντας την είδηση ότι ήλθε και άρχισαν να περιφέρουνε πάνω στα κρεβάτια τους αρρώστου από το ένα μέρος στο άλλο, όπου είκον, ότι τίτο εκεί ο Ιησούς. 56. Κι οπουδήποτε κι ανέμβαιναν εις χωρία ή εις πόλης ή εις εξοχικούς συνοικισμούς, ετοποθέτουνε στις αγοράς τους ασθενείς και τον παρεκάλλουν να εγγύσουν έστω και την άκρα του εξωτερικού του ενδύματος. Κι όσοι την οίκυζον, εσώζονται από την ασθενιά των.